Στίχη 41-47 Διετί οι Ιουδαίοι απιστούν εις Χριστόν. 41 Μην νομίζετε ότι από ματαιοδοξίαν ζητώ να έλθετε προ εμέ μαθητέ μου. Όχι. Δεν επιδιώκω να λάβω δόξα από ανθρώπους. 42 Αλλά από τη συναναστροφή μου με εσάς και από την προσωπική μου πήραν σας έχω μάθει πολύ καλά και είμαι βέβαιος ότι δεν έχετε μέσα σας την αγάπη προς τον Θεόν. 43 Αποδεικνύεται δε τούτο από το ότι εγώ ήλθω εξ του πατρός μου ως αντιπρόσωπός του που φανερώνει το όνομά του και το θέλημά του και όμως δεν με δέχεστε και δεν πιστεύετε στην Θεία Αναποστολή μου. Εάν έλθει άλλος ψευδής Μεσσίας που θα επιδιώκει το ειδικό του συμφέρον και την δόξα του ειδικού του ονόματος, εκείνον θα τον υποδεχθείτε. 44. Αλλά πώς είναι δυνατό να πιστεύσετε εσείς η οποία επιδιώκεται να λαμβάνετε δόξανο ένας από τον άλλον και δεν ζητείτε την δόξανη η οποία πηγάζει από τον ένα και μόνον Θεόν. 45. Μη φαντάζεστε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω στον Πατέρα. Υπάρχει άλλος που σας κατηγορεί, ο Μωυσής, εις τον οποίον εσείς έχετε στηρίξει τα σελπίδα σας. 46. Και είναι κατηγορό σα, ο Μωυσής, διότι ούτε εις εκείνου τους λόγους πιστεύετε» διότι αν επιστεύατε στον Μωυσήν, θα επιστεύατε και σε μέ. Διότι περιεμού εκείνο έγραψε προφητικός και εις πολλά μέρη των συγγραμμάτων του, είτε με τύπους και εικόνας, είτε με σαφείς προρήσης προλέγεται ο ερχομός μου. 47. Εάν δε δεν πιστεύετε εις όσα έχει γράψει εκείνος που τόσον πολύ τον υπολείπτεσθε, πώς θα πιστεύσετε στους λόγους του ειδικού μου, τον οποίον δια πρώτη φορά βλέπετε και ακούετε,